Την πίστη, την Αγία, για, την <σομίξε> για του Χριστού την πίστη, την Αγία θα πολεμήσουμε για τον Ελλήνων την ελευθερία. Για του Χριστού την πίστη, την Αγία. Θα πολεμήσουμε για τον Ελλήνων την ελευθερία. Οι υπόλοιποι θα πάρουμε popcorn, θα κάτσουμε και θα βλέπουμε στην τηλεόραση τον πόλεμο για του Χριστού, την πίστη, την Αγία και για τον Ελλήνων την ελευθερία. Επίσης θα παρακολουθούμε και κάτι άλλο, κάτι αλυσίδε και κάτι μαρακλίδικα που λέει ο Βελόπουλο. Πρέπει να ελευθερώσουμε την Ελλάδα ως ελληνική λύση, να σπάσουμε τι αλυσίδε. Να σπάσουμε τι αλυσίδε, να οδηγήσουμε τη σκλαβιά των Ελλήνων στο χρονοτούλαπο τη ιστορία για να γίνουμε ελεύθεροι ξανά. Δεν έχουμε καιρό για λε ελπίδε. Πρέπει να φύγουμε χωρί αντίο. Πρέπει να νιώσουμε ελεύθεροι, να νιώσουμε Έλληνε, να νιώσουμε πατριώτε, να αγκαλιάσουμε ένα τον άλλον, να καπνίσουμε την πατρίδα, να καπνίσουμε το έθνο, να καπνίσουμε την ιστορία, τον πολιτισμό. Να μπορούμε να λέμε Είμαι περήφανο που είμαι Έλληνα. Τι είμαστε; Παλλάκιες! Τι είμαστε; Παλλάκιες! Σηκωθείτε όρθιοι να πονάξουμε όλοι μαζί! Παλλάκιες Έλληνες! Ανέβετε για! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! Ζω στα γιακιαμάναμαν, Ζω στα γιαννοχορδαρούια. Βάφος <ζ lástima> στους Έλληνες! στους Έλληνες. Όλα μαζί, όλα μαζί. Λοιπόν, από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις ευτυχώς έχουν αρχίσει, ευτυχώς ο βελόπουλος κάνει πολλές. Έχει και κόσμο, θα ακούσουμε στην πορεία πώς αποδεικνύεται αυτό. Και έτσι το καλοκαίρι, καλοκαίρι με πανδημία, καλοκαίρι με τουρισμό, καλοκαίρι με πολλές συναυλίες, με συνοστισμό, με μια αγωνία γενικότερη για τα οικονομικά, τα ευρωπαϊκά, τα ελληνοτουρκικά, γίνεται καλύτερο με το Βελόπουλο και με τις προεκλογικές συγκεντρώσεις που κάνει αυτό και που θα κάνουν και οι υπόλοιποι, γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά σε χοντρή προεκλογική... Και πολύ σκληρή, όπω λένε, περίοδο. Σε όλο αυτό το σκηνικό, ο Αλέξη Τσίπρας που έδωσε χθε συνέντευξη Τζαπανίδου στο Open, ο Αλέξη Τσίπρας λοιπόν χρησιμοποίησε μια φράση. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι χθε υποστήκαμε μια δεινή διπλωματική ήττα. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι αν ήμουν εγώ πρωθυπουργό και ήμουνα στη Μαδρίτη χθε και συνέβαινε αυτό, και αν την ίδια στιγμή είχαμε την κατοχύρωση από την πλευρά τη Τουρκία του Τουρκο ω διαφημιστική. Του Τούρκ Ατζίαν και ήμουνα εγώ πρωθυπουργό. Θα γυρνούσαμε τα πόδια από τη Μαδρίτη. Αυτό λέω. Όλο περπατάω, μα που πάω, που να πάω. Με τα πόδια που. Όλοι ραδιά, έχουν όλα προδοθεί. Τώρα ο διπόρο στραβάω για τα γιονόρο. Με τα πόδια που. Είμαστε όλοι μα πρόδε που γυρίζουν στον αέρα. Με τα πόδια. Αυτό το κόσμο με τον έχω Έτσι λοιπόν, αν ήταν Μιτσοτάκη με όλα αυτά που έγιναν στη Μαδρίτη θα γύριζε με τα πόδια, είπε ο αλέξιο Τσίπρας ε, Να μείνουμε λίγο στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πάνω κουλέ τη, του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη που βγαίνουν και τοποθετούνται για διάφορα θέματα δημιουργούν μια μηχανία στον κόσμο. Οι ίδιοι δεν το βιώνουν ω τέτοιο, νομίζω ότι έχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ έχω την αίσθηση και βλέπω ότι δημιουργείται μια μηχανία και είναι μια από τις αιτίες, αν θέλουν να αναζητήσουν τις αιτίε του τι δεν πάει και τόσο ή τι δεν πήγαινε και τόσο καλά και τι δεν πάει ακόμα. Μια τέτοια κουλαμάρα λοιπόν είπε ο Σπεκουλάρατε πάνω στην κατάρρευση της χώρας. Κορυφαία η στιγμή. Εδώ κοιτάτε, εδώ. Κορυφαία η στιγμή του δημοψηφίσματος του 62%. Ξέρετε γιατί. Γιατί ανάγκασε τις πιο ακραίες φωνές εντός της Ευρώπη να αποδεχθούν την νόμιμα-δημοκρατική εκλεγμένη κυβέρνηση. Δηλαδή το συμπέρασμα από το δημοψήφισμα του 15 και το όχι το 62% είναι ότι ανάγκασε κάποιες δυνάμεις στην Ευρώπη να αποδεχθούν την νόμιμα-εκλεγμένη κυβέρνηση όταν αυτή η κυβέρνηση το όχι αυτό το κάνει ναι. Έτσι ναι. Την αποδέχτηκαν. Τέλο πάντων, α ας ας γυρίσουμε στον πρόεδρο, ο οποίο τον είδαμε να γυρίζει με τα πόδια από τη Μαδρίτη. Τώρα θα τον ακούσουμε και θα τον δούμε με το μυαλό μας ραδιοφωνικά πάντα, να γυρίζει από τι Βρυξέλλε. Εγώ, αν ήμουν πρωθυπουργό και πήγαινα στη Σύνοδο Κορυφή και στην ίδια Σύνοδο Κορυφή, δύο πρωθυπουργοί, ο Σάντσεθ τη Ισπανία και ο Κώστα τη Πορτογαλίας που είναι και πληθυσμιακά ομοίη με την Ελλάδα, κερδίζανε τη δυνατότητα να αποσυνδέσουν την τιμή τη ενέργεια στο φυσικό αέριο. και εγώ έμενα. Με τα χέρια αδιανά θα γίνουν τα πόδια τη τις Ρήξελλες. Τώρα ο Διπόρος τ' τον κόσμο τον κάνω ποινή νεκτίο Τώρα ο για τα Αγιονόρος Αχ, το κόσμο του τον έχω βαρεθεί Βικτόρια Σέμπρε Το είχα χρησιμοποιήσει δύο φορέ αυτό το σχήμα λόγω ότι θα γύριζα με τα πόδια αν ήταν στη Μαδρίτη, αν ήμουν στι Βρυξέλλε. Βέβαια ο ίδιο δεν γύρισε με τα πόδια το, μετά τι 17 ώρε από τι Βρυξέλλε τότε. Άρα είχαν πάει καλά τα πράγματα. Χρησιμοποιούμε το σχήμα του Τσίπρα για να ερμηνεύσουμε την πραγματικότητα. Κρατάμε αυτό το τελευταίο ω χάσταλα, Βικτόρια Σχέμπερ, όχι όπω το λέει ο Τσίπρα, γιατί μπαίνουμε σε, θα ακούσουμε έναν αριστερό, τον Κομμαντάντε Τσέγερα Πετρίτη. Θέλω να σας θυμίσω ότι όλη αυτή η χρηματοδότηση για την εξοδοτέρωση της ρίτερς αναπροσαρμογή γίνεται πώ, αναλαμβάνοντας η ελληνική πολιτεία το 90% των επιπλέον κερδών που παρήχθησαν την περίοδο αυτή. Άρα ουσιαστικά την αγορά την ρυθμίσαμε κατά τρόπο ώστε να μην παράγει μεγαλύτερα κέρδη. Την αγορά την ρυθμίσαμε κατά τρόπο ώστε να μην παράγει μεγαλύτερα κέρδη. Hey yo, life, real, stand, την ρυθμίσαμε κατά τρόπο ώστε να μην παράγει μεγαλύτερα κέρδη. Οι ρυθμιστέ. Εδώ. Ο κύριο Γεραπετρίτη, το Μαξίμου Γενικός, ρυθμίζει την αγορά. Γιατί όπω ξέρουμε όλοι, η αγορά ρυθμίζεται. Δεν αυτό ρυθμίζεται που οι ίδιοι λένε, προσπαθώντα να κρύψουν αυτό το μακελιό που γίνεται με τι αγορέ και του ανθρώπου. Αλλά εδώ με τι αποφάσει τη κυβέρνηση, αριστερή κυβέρνηση και αυτή του Μητσοτάκη, ρύθμισε την αγορά να μην έχει πολλά κέρδη. Να έχει κέρδη, αλλά όχι πάρα πολλά, γιατί πρώτη του έγινε ο πολίτη, ο καταναλωτή. Ο πελάτη, ο ψηφοφόρο. Ένα συγγνώμη, το είπε ο Άδωνης για το Τουρκετζίαν, γιατί όπω ξέρουμε οι δικέ του υπηρεσίε, το δικό του Υπουργείο, δεν ήξερε βέβαια ο Υπουργό τίποτα, δεν ήξερε η κυβέρνηση. Ψάχνουν τώρα με την ΕΔΕ κάποιον υπάλληλο να τον βρουν να τον ε, καρατομήσουν. Το θέμα του Τουρκετζίαν είναι πολύ πιο μπλεγμένο. Δεν θα ήθελα εύκολα να το αποκριθώ, γιατί έχω διατάξει για ΕΔΕ ό,τι είναι δυνατό να συμβεί να το καταργήσω, να το κάνω. Εδώ και τα αποτελέσματά του γίνονται γνωστά στον ελληνικό λαό. Λυπούμε πάρα πολύ γι' αυτό που συνέβη. Ζητώ συγγνώμη από όσου ήταν αγόρια ότι συνέβη αυτό το πράγμα, αλλά δεν είχα απολύτω καμία ενημέρωση. Μας το έμαθα, ας πω, αφού και σύνδυ... Δεν ήταν θέμα, λέει, που είδε στην πολιτική ηγεσία να πει: Η πολιτική ηγεσία, κάντε το Α ή κάντε το Β. Κάποιο υπάλληλο από κάτω, ποιον θα βρούνε τώρα. Είναι πολύ ωραίο θέμα όλο αυτό. Θα το παρακολουθούμε βεβαίω. Δεν το ήξερε η πολιτική ηγεσία, αν και από τον Νοέμβρη του 2021. Έχει αρχίσει να συζητιέται, ίσω και παλιότερα όλο αυτό, αλλά δεν το ήξερε η πολιτική ηγεσία και φταίνει από κάτω. Αλλά όμω όλο αυτό δεν είναι και θέμα εδώ που τα συζητάμε τώρα, γιατί όπω είπε ο κύριο Μπουγγεραπετρίτη, δεν δημιουργεί πολιτικό θέμα όλο αυτό. Θα μου επιτρέψετε να έχω μια διαφορετική προσέγγιση, κύριε Παπαδάκη. Ε, αντιλαμβάνομαι τη βάση τη επιχειρηματολογία σα, όμω η δική μου αίσθηση είναι ότι πρόκειται για εμπορικό σήμα και όχι για θέμα κυριαρχία. Μπράβο! Δεν έχουν καμία απολύτως πολιτική διάσταση, άρα Αν δεν, δεν θέτουν, διάσταση, δεν θέτουν υποκείμενα, ζητή, ζητήσε, δεν υφίσταται κανένα ζήτημα κυριαρχίας το οποίο να απορρέει είτε πρωτογενός είτε δευτερογενό από αυτό. Όμως είναι, ένα ζήτημα το το οποίο, όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ιδιαίτερα σοβαρό, ακριβώς επειδή μπορεί τα παραγωγικά αίτια όλου αυτού του πράγματος να κινούνται σε μια σφαίρα διπλωματίας της Τουρκίας, η οποία κινείται με το δικό της τρόπο. Δεν υπάρχει θέμα, παρόλα αυτά ζήτησε συγγνώμη ο Άδωνη. Παρόλα αυτά, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα προσφύγουμε στι σχετικέ υπηρεσίε. Σύμφωνα με άλλου υπουργού, ήταν λάθο όλο αυτό. ήταν αυλεψία δεν έγινε σωστό. Οι ίδιοι έχουν μια μηχανία γιατί είναι και εθνικό θέμα, και όπω όλοι ξέρουμε, οι επαγγελματίε πατριώτε, που κυρίω είναι στη δεξιά, ειδικεύονται σε τέτοια θέματα. Και προχωράμε κανονικά, περνάει ο καιρό. Αυτά συμβαίνουν ακόμη στου πολύ έξυπνου, πολύ έξυπνου όμω ανθρώπου. Εγώ κατάφερα να κάνω όσα έκανα στη ζωή μου γιατί μικρό σπουδασα Αριστοτέλη, έμαθα αρχαία ελληνικά και έγινα ένας έκπνος άμπρος ικανός για να μπορώ να καταλαβαίνω την καινοτομία και τις καινούργιες ιδέες. <σομίλου> <σομίλου> <σομίλου> Έγινα ένα έθνος άνθρωπος ικανός για να μπορώ να καταλαβαίνω την καινοτομία και τις καινούριες ιδέες. 6, 7, 8, 9, 10. Και έγινα ένα ικανός για να μπορώ να καταλαβαίνω την καινοτομία και τις καινούργιες ιδέες. Νομίζω όλοι συμφωνούμε σε αυτό ότι είναι πολύ έξυπνος και ικανός αν άνθρωπος καταλαβαίνει τις γενοτομίες λίγο χάνει εκεί με τα Τούρκα Τζι αν όταν πρόκειται για κάτι που κάνουν οι Τούρκη το χάνει και οι υπέρδικες από πέντε γίναν 10 10 υπέρδικες αυξήθηκαν Κοσμοσυροεί, ακόμη και σε πέρδικε, περδικοσυροεί θα μπορούσε να είναι. Κοσμοσυροεί όμω έχει ο Βελόπουλο. Περάστε, περάστε κύριοι, Έχω το μεγαλύτερο θέαμα, κύριοι. Περάστε. Να μπουν και οι υπόλοιποι, γιατί γίνεται χαμό έξω. Ένα πράγμα είναι περίεργο με την ελληνική λύση. Πάντα είναι απ' έξω ο κόσμο. Περάστε κύριοι. Πώ γίνεται αυτό. Μπείτε σιγά σιγά όλοι μέσα και κάθε σκαρέκλε. Περάστε κύριοι, το μεγαλύτερο θέαμα που δημιούργησε. που δημιούργησε είπαμε η ατομική ενέργεια να ξέρετε ένα πράγμα όποιος προλάβει την καρέκλα δεν την αφήνει μετά η άλλη όρθιοι ελάτε και πιο μέσα χωράμε κι άλλοι ελάτε μέσα έχει καρέκλες περάστε κύριοι όποιος θα το βρει κύριοι ποιο είναι το τέρας αυτό θα κερδίσει ένα ξερονούκουμο περάστε κύριοι φεύγω από εδώ ρε παιδάκι μου κόνησε ένα λογόμια αε πήγαινε από Ξέρετε ένα πράγμα. Όποιο προλάβει την καρέκλα δεν την αφήνει μετά. Μεγάλη αλήθεια και ενώψη εκλογών και απλή αναλογική και δεύτερου γύρου, δεν θα είναι δεύτερε εκλογέ και με τι συμμαχίε που μπορούν να φτιαχτούν. Αυτό το κρατάμε. Όποιο πιάσει την καρέκλα, καρέκλα, δεν την αφήνει μετά... Είναι σήμερα το πρωί στο πάνελ ο Ζαχαριάδη, κο Ζαχαριάδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και κάποια στιγμή μιλάνε και άλλοι πάνω του και προσπαθεί να διασωθεί. Πώ οργανώνεται η συζήτηση και η δημόσια ατζέντα σε μια σειρά θέματα δηλαδή, και εδώ πέρα θέλω να κάνω μια παρατήρηση καλώ. είδα προηγουμένως ότι περάσαμε τα ζητήματα η εκπομπή σας, τα ελληνοτουρκικά το Τουρκετζίαν, τη πριν, συμφωνία του ΝΑΤΟ, χωρίς χωρίς χωρίς χωρίς θέματα, μόνο χωρίς μόνο χωρίς υπάρχει... χωρίς χωρίς Εδώ λοιπόν επαναλάβανε τη λέξη χωρίς γιατί μιλούσαν οι άλλοι από πάνω του και δεν τον άφηναν να ολοκληρώσει τη σκέψη του Περνάνε κάποια δευτερόλεπτα, φεύγει το χωρίς, έρχεται μια άλλη λέξη Όχι, θα μας υπόδειξη, στις υπόδειξη, στις στις δεν μας κάνω υπόδειξη. Λέω ότι δεν ακούστηκε η φωνή τη. Μα είπατε τώρα το πρωί να Δεν ακούστηκε η φωνή τη. Θα επιτιμήσετε εσεί τον στρατηγό δε... με την προσφορά που έχει ο Φραγκούλη. Είπα... Και θα μιλήσετε έτσι για καταρχή... τον στρατηγό. Μα δεν είναι αυτό που λέτε. Άλλο, άλλο. Δεν είναι εδώ για να πατήσετε. Άλλο. Άλλο. Άλλο. Μαξιλάκια, εστίμωλε. Άλλο, και άλλο, και εδώ άλλο γίνεται όγα να παίζεις βέβε. Είναι high five αν το θυμόσαστε αυτό. Άλλο αγάπη, άλλο Miene Θέλω το κορμί σου, δίσου. Ωραίος στίχος, περιεχόμενο. Δεν γράφονται τέτοια τραγούδια σήμερα. Αυτά ήταν παλιά και μας έδωσε την αφορμή ο κ. Ζαχαριάδης με την επανάληψη του χωρί και τι λέξει άλλου, προσπαθώντας να διασωθεί από τα πάνελ και τον τρόπο που γίνονται οι συζητήσεις σε αυτά. Ευτυχώς τον Πογδάνο δεν τον καλούνε με άλλου, τον καλούνε μόνο του, μόνο του, μόνο του και έχει καθαρό ήχο και μας περιγράφει τι ακριβώς γίνεται με το νέο κόμμα. Είστε ένα κόμμα ακροδεξιό, πολύ δεξιό, η αυθεντική δεξιά που μας είπατε σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία Εμείς είμαστε φιλελεύθεροι πατριδοπόλες, συντηρητικοί καραγκιόζιδες, με συγχωρείτε Η Ελλάδα δεν έχει μια καθαρή δεξιά παράταξη Εμεί είμαστε αστική, δημοκρατική δημοκρατική δεξιά, με πατριδοπόλες, με καραγκιόζητες, με συγχωρείτε. Το «με συγχωρείτε» δεν υπάρχει λόγος μετά τη λέξη «καραγκιόζητες». Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Ταιριάζει, νομίζω, απόλυτα. Το δέχεται κάποιος, δεν σοκάρεται όταν το... Α, ακούει έχοντα και την σχετική εικόνα στο μυαλό του. 2.11 10.80 το τηλέφωνο επικοινωνία. Μέσα είναι, περιμένει να πείτε τα δικά σα. RadioPapakiParaPolitik.gr το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα το παρακολουθούμε εμεί εδώ. Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. ελνοφρένια.net.gr το επίσημο site του ομίλου Ελνοφρένια και μα ακούτε τώρα live μετά οιχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο Ελνοφρένια Official, που κάτω έχει και διάλογο να κάνετε. Ακούτε και εκεί την εκπομπή. Πρώτο μέρο του λαού, κολάν και πρώτε διαφημίσει. Κούνη μου, Εγώ, Εγώ είμαι. Ελληνίνα μου. Σ' αγαπώ. Σ αγαπώ, τι κάνει. Καλά. Ρέφιλε, γιατί κοροϊδεύετε την πατριώτη σά μου εδώ πέρα. Γιατί έτσι. Στο Σαμαριστάν, να πούμε που είμαστε εδώ πέρα από άσχεση. Δεν αντέχετε εσεί. Ασυχτήρ. Έχει... Γιατί να μην αντέξουμε. Οι Έλληνε αντέχουμε. Ρέφιλε, έχει δει κόμμα. Να κάνει τόση τρικλοποδιάσουν αυτό του όσο κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να πω και μια ιδέα. Όχι! Έλα ρε, φίλε, να την πω. Τι τι πες τι. Ο ρημάζει ο ΣΥΡΙΖΑ για ποιο λόγο κάνει τόσο τρικλοποδιάσονε αυτό του. Γιατί δεν θέλει να έχει ισχυρή εντολή. Γιατί φίλη μου τη ΣΥΡΙΖΑ που λέει μακριέ καρτέλει και λίγο. Τι θέλει, θέλει αν ισχύρη εντολή. Για να έχει κάθουν για τι αφού θα πάρει. Ακριβώ, ακριβώ. Αμα πάει με ισχυρή εντολή. Άλλο ψάχνει δηλαδή. Ψάχνει oh. άλλο για τι μαλλικέ που πρόκειται δεν να κάνει. Άλλωθεί! Δεν και είμαστε στο ψέμα του εχμάλωτοι Αυτό ακριβώ θέλει να κάνει Οπότε όποιο έχει έστω και λίγο νιονιός στο κεφάλι του Δεν πρέπει μεθαύριο να στηρίξει ένα κόμμα το οποίο μιλάει για αυτόν Έστω και αν μη συμφωνεί 100% με αυτό το κόμμα Δεν πρέπει να στηρίξει ένα κόμμα το οποίο θα μιλήσει εκ μέρου του Και όχι εκ μέρου των αυτών που είναι από πάνω του και τον επιδάνει τόσα χρόνια Αυτά, αυτά, τροφή για σκέψη Ποθόλη, Ελληναρά μου. Ελληναρά μου. Ενά. Τι έγινε, να σου πω κάτι δε Όταν ήμουν πολύ μικρό είχα ένα παππού μακρονησιώτη, αν σου λέει κάτι αυτό, ο οποίο δεν μπορούσε να βρει δουλειά πουθενά όταν έφευγε τέλο πάντων από την εξωρία και μου έλεγε ότι δεν βρίσκω δουλειά γιατί είμαι μακρονησιώτη. Εγώ το κατάλαβα πολύ αργότερα γιατί δεν έβρισκα δουλειά και περί δημοκρατία και όλα αυτά. Αυτό το καθήκον ο, ο, ο Βορύδη, για ποια δημοκρατία μιλάει, του Τσεκουριού. Η δουλειά μου είναι να αντιμάχομαι του ουδέδε Αρισταρά, δουλειά μου. Μου, η αντίληψή μου το αξιακό μου σύστημα. Για τη δημοκρατία που έχει αυτό στο μυαλό του. Και να προσπαθώ η αριστερά να ιτάται, βεβαίω μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία. Αυτό. Απλά έχει λίγο στρευλή η εικόνα για τη δημοκρατία γενικότερα. Να σου πω και κάτι άλλο. Όρες, όρες μου είχατε να σας βρήσω πολύ, αλλά πάλι δεν, δεν το μπορώ με αυτά τα καθήκια που μας βάζετε. Και ειδικά τους, τους τυφοφόρους εκεί, τους δεξιούς, του φασίστες. Αυτά. Μικρή αποκλιμάκωση παρατηρείται κυρίε και κύριοι στις τιμές της βενζίνης. Αυτή η μικρή αποκλιμάκωση της τάξης του 1 έως 2 λεπτών. Του ενώ έω δύο λεπτών. Έχω με το Δεσκούέντο στην κασολίνα που ως πριν. Με το μηχανάκι θα έρθω το καλοκαίρι, έχει πλάνο. τι κάνει, λε. Επίση, εδώ από το παιδάκι από το Ιράκ αριστούχο, στην Ελπίδα, μπροστά στην Μαυρίλα που είδαμε πριν, πριν μέρε εδώ στην Ισπανία στη Μεγίλια που καμία, σε καμία χώρα και τον άλλο Από το Ιράν. Και ακούγατε οι Ούγγανοι 40-50 χρονών Έλληνε που λένε αντί για σαφή, σαφέ. Καλά, να μην πούμε για συναδέλφου σα το πώ μιλάνε. Και γράφουν ναι, το ναι. παθητικό, γίνεται με έψιλον. Και το καταλαβαίνετε. Θέλω να ότι να μην έχουμε αυταπάτηση σε κάποιο κομμάτι τη γη. Οι δεν έχουν ούτε ήθο ούτε ιδεολογία, παρά μόνο έναν ανώτερο που δίνει διαταγέ. Μετάλλανε τώρα, ε, η Ισπανική παπάτσα στα καλύτερά τη. Α, αλλιώ καταλανική, έκαψε να με από εδώ Καλημέρα, Πουστόλη. Καλημέρα. Ο Κώστα είναι ο Πουρισιάδη. Είχα καλέσει να κάνεις την αφιέρωση στο Ζακενθινό και στην Πάμπο. Ναι. Πουσάμε την αφιέρωση, βέβαια, την Περασκευή. Τα θλιβευτικά μου να πω στους κύρου και σε όλου μα για το Ζακενθινό. Και τίποτα, αν θέλουμε να πούμε κάτι σε αυτό, πάνω στο. Είναι ότι μια φορά ζούμε Δεν υπάρχει κόλαση και και να κοιτάμε ένα καλό λίγο κάθε μέρα. Αυτό Χάρηκα πολύ που το γιο του Ζακενθινού και την άλλη του περίπτωση μετά. Μπορώ να πω ότι κιόλας, λίγο. Έχω και 13 χρόνια, Οπότε, ήταν λίγο... καλό, που Για του Χριστού, την πίστη, την Αγία, θα πολεμήσουμε για τον Ελλήνων την ελευθερία! Όλοι μαζί, να πολεμήσουμε για τον Ελλήνων την ελευθερία. Ε, μου λένε εδώ μου στην Ανσακρόατη, φίλο τη εκπομπή. Καλημέρα. Αν μπορεί, έφερε στην εκπομπή ότι σήμερα, αύριο και μεθαύριο η θεατρική ομάδα Τέταρτο Κουδούνι ανεβάζει το μεγάλο μα τσίρκο στα Σπάτα, στα Φαγιά. Έτσι λέγεται η τοποθεσία μέσα σε παρένθεση, ώρα <laughs> και 30. Και συμπληρώνει το μήνυμα: Αν και δεν είμαστε από την Ηλίουπολη, κάνε μια εξαίρεση για μα. Κάνω την εξαίρεση, αν και δεν είσαστε από την Ηλίουπολη. 20 και 30 ανοίγουν οι πόρτε στα Σπάτα, στα Φαγιά. Λέγεται τώρα: Φαγιά είναι η περιοχή, είναι το κτίριο. Θα ξέρουν όσοι είναι εκεί. Το μεγάλο μα τσίρκο λοιπόν. Μεγάλο τόλμημα. Μπράβο σε αυτήν την θεατρική ομάδα. Να πάνε καλά. Τρει μέρε, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, όπω μα αναφέρουν εδώ τώρα. Ε, είμαστε στην εποχή που δεν υπάρχουν πια τα προσχήματα. Είναι λίγο σοκαριστικό αυτό, γιατί σε όλους τους τομείς πάντα το πρόσχημα, το άλοθη, το ξεκάρφωμα μέχρι κάποια χρονική στιγμή το πρόσεχαν. Κυρίως όλοι αυτοί που είχαν ενοχές για αυτά που έκαναν κατά του λαού. Τώρα πια δεν υπάρχουν ούτε αυτά. Γιατί τα λέω αυτά. Οι Κούρδοι γενικώ στην ελληνική αντίληψη ήταν κάπως σύμμαχοι, φίλοι, Κοιτούσαμε τι κάνανε, γιατί ήταν όπω λέμε στο μαλακό υπογάστριο τη Τουρκία. Πάει και αυτό, έφυγε και αυτό το πρόσχημα. Πώ σα απασχολεί το γεγονό ότι δύο τόσο προηγμένε ευρωπαϊκέ δημοκρατίε όπω η Φιλανδία και η Σουηδία ουσιαστικά δέχτηκαν του όρου μια χώρα που νομίζω όλοι μα συμφωνούμε, αναλυτέ, δημοσιογράφοι και πολιτικοί, ότι έχει σαφή αυταρχικά χαρακτηριστικά. Πόσο θεωρείτε ότι αυτό πλήττει την εικόνα του ΝΑΤΟ και ίσω δημιουργήσει και σε εμά κάποια προβλήματα στο μέλλον. Διάβασα το κείμενο το οποίο υπεγράφει μεταξύ Φιλανδία Σουηδίας και Τουρκίας. Είναι ένα αρκετά γενικό κείμενο. Θέλω να, να πω ανοιχτά ότι η Τουρκία έχει κάποια εύλογα δίκαια όταν την απασχολεί το ζήτημα της τρομοκρατίας η οποία εκπορεύεται από κουρδικές οργανώσεις είναι, έχει πληρώσει. βαρύτιμα η Τουρκία από τέτοιες τομοκρατικές δάσεις, ένα κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν έχουμε καμία δυσκολία να το αναγνωρίσουμε Δεν περιμέναμε καμία δυσκολία να αναγνωριστεί, απλά είναι αυτό ότι φεύγουν και τα ελάχιστα προσχήματα που υπήρχαν ε, βάζουμε μια τελεία σε όλο αυτό το παίξαμε χτες, το μεταδώσαμε αλλά επειδή σας άρεσε και σήμερα Είστε στη λάρα βλέμμα θεός αυτό, παιδί, τα εδώ Σε προκαλώ, μην είναι εδώ. Να ξέρει τι περίπτωση είμαι εγώ. Έλα από yeah. αργά. Βέζει με τη φωτιά, ξεκινά χαρά. Yeah. Καινούρια φουρέιρα. Καινούρια φουρέιρα είναι αυτό. Έτσι ακριβώς όπως το ακούσατε. Λαός τώρα μέρος δεύτερον. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ποιος είστε? Εγώ είμαι. Ε? Εγώ είμαι, το Τζενάκι. Καλαμούγκης, ποιος είστε? Ναι, ναι. Το άλλος. Το okay. άλλος ποιος ο, ο... ο Παρπαγιάννη? Αυτός. Θέλω να πω το εξή ότι... Έχει σημασία να πούμε, να μην μπλέξουμε να πούμε την οψότητα με την εξαλλοσύνη. Εντάξει, μπήκε στο λεωφορείο, μην το κάνετε να πούμε τόσο θέμα. Δεν είναι να πούμε να φοράει, να με το μαγειό, να πούμε και στον δρόμο, να με και στο βουνό. Αλλά στο λεωφορείο όμω να πούμε, κοιτάξτε, στο βαπόρι μέσα, εγώ που ήμουν ναυτικό, δεν επιτρεπόταν να πούμε να είμαι γυμνό από τη μέση και πάνω στο εστιατόριο να κάτσω να φάω. Δεν έβαλε ποικίνη. Ορίστε. Ούτε με μικί. Τι με μικί τώρα πλάκα μου κάνει. Σου μιλάω να βρούμε τώρα σοβαρά να πούμε. Μέχε, και για να καλύψουμε τι δρόκε αγαπητέ. Τι θα γίνει με μόνο, κυριάκο Μιτσοτάκη στο εμβόλιο. Δηλαδή συγνώμη να πούμε, γιατί δεν έπαινε να βγουμε με τα βυθία έξω. Το να βγάζει να με το κολομέρι εσύ το βιβλίο τη έξω, να βρούμε μέσα στο λεωφορείο. Και αυτό θα το κρίνει Είναι ο οδηγό και, και ο κάθε οδηγό. άκουσε με αυτό. Αυτό θα το κρίνει οδηγό και ο κάθε οδηγό. Όχι, οδηγό δεν το κρίνει, αλλά ο, μπορεί να έκανε εσάλουμε να πούμε. Και υπάρχει αστυνομία μόδα μπαίνει μέσα στα κτέλλια. Πάσε μα, αγάπη εγώ, μου, παρά το μα ήσυχου, ό,τι θέλουμε θα βάλουμε. Εγώ, θα σου δώσουμε και λογαριασμό. Επειδή δεν σε αφήνανε ξεβράκοντα στα καράβια. Άι, σιχτήρα Ά, από και το χάμο. Δεν τον καθανόμαλο. Πήρε φορά, φορά να με διορθώσει, Ναι. Ε? Ναι, πήρα. Λοιπόν, άκουσε με να πούμε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, σου είπα ότι άλλο να πούμε, το... ο οδηγό μπορεί να είναι άσφαλε. Αλλά έχει σημασία να πούμε, η περιβολή μπορεί να φορέσει ένα ελαφρό πλουζάκι. Άμα βάλει θα τη φοβάσει, αγάπη και θα θε να φύγει από τη χώρα μα. Γεια σας, ο κύριος Αποστολής Ναι, ναι ε, Έχω εδώ πέρα ένα φίλο που δίνεται τις συσκευές με την αψυγεία με, με την καρτούλα να σου δώσω λίγο να το μιλήσετε Ναι, βεβαίως ναι, να κάνει. Γιάννη, έλα, ο κύριος Αποστολής Γιάννη, αυτός ο κόσμος θα με τρελάνει Ναι, ορίστε Καλησπέρα Καλησπέρα κύριε Αποστολή Πείτε μου, ε. ναι Ήθελα να σα ρωτήσω, ε, μου είπανε εδώ κάποια παλικάρια, κάποια φίλοι, ότι μπορείτε να βοηθήσετε τόσα φορά για να πάρω το βάλτσερ αυτό για, για καινούριο ψυγείο. Το Βάντσικ, <σχελίδε> το Ιώσεφ Βάντσικ. Όχι, το βάλτσερ, που είναι η... Το, το τα... βάλτσερ, τίγη... το βάλτσερ των ονείρων που λέμε, των χαμένων ονείρων. Ναι, κάπω έτσι, ναι. Так криво falcek. Όχι Βάλτσεκ, δεν με καταλάβατε ε, Όσο φορά Η καινούργια επιδότηση που δίνουν για τις Ελεκτρικές συσκευές Αυτό το συγκεκριμένο λοιπόν, Επειδή δεν έχω, εγώ δεν έχω Παλιά συσκευή σε αυτή τη στιγμή Α, Και μου είπαν ότι εσεί μπορείτε να βοηθήσετε Μπορώ, μπορώ και... Θα πρέπει να σα προμηθεύσω με μια παλιά συσκευή ναι. Για να μπορούν να έρθουν να την πάρουν Τάχα τη Για να σα δώσουν την καινούργια εσεί πιστεύετε αυτό ότι, είναι, ότι παίρνουν μια παλιά και σας Δίνουν μια ολοκένουργη και εσεί δεν βάζετε τίποτα από την τσέπη σα. Όχι, παίρνουν αυτό και α... αυτή την επιδότηση που δίνουν εκεί μέχρι τα 200-300 ευρώ. Πώ είναι, Ωραία, ναι, ναι, ναι, Θα σα δώσω εγώ λοιπόν, αλλά θα μοιραστούμε την επιδότηση. Α, πρέπει να τη μοιράσουμε στην προκειμένη περίπτωση. Πρέπει <στο> να βγάλω <στο> κι εγώ κάτι. Θα σου δώσω ένα ψυγιάκι χαλασμένο μπουρούχα, θα μου δώσεις 150 ευρώ να το πάρουν πίσω να πάρει 300. <στο> business is business, αγαπητέ. Win-win situation. Κερδίζει, <στο> κερδίζω. Χάνει, χάνω. Ή μάλλον χάνει, χάνει. Εγώ δεν χάνω. Ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά το λέτε. Ε, να, σας, να σας ξανακαλέσω εσείς, ε, ε, αυτή την ώρα βρίσκεστε μόνο εκεί στο γραφείο. Είμαι αυτή την ώρα, ναι, μετά είμαι σε άλλο γραφείο, πιο εκεί. Ε, ενώ ενώ α, από στις 12.30 ημέρα θα είστε εκεί. Συνήθως είμαι μία με δύο. Μία με δύο. Ναι. Για να σας ξανακαλέσω, γι' αυτό. Για σκεφτείτε το, <στα> να <στα> δούμε. Ωραία, εντάξει. Να, μιλά, να μιλάμε, σα ευχαριστώ. Λοιπόν, σα περιμένω πως και πώ. Είναι προσφορά φωτιά. Πολλοί την έχουν χρησιμοποιήσει, να ξέρετε. Κατανοητό. Νονάτε καλά. Γεια χαρά. Γεια σα, Γεια σα. Win-win η, κα, η κατάσταση. Θα τα βρούνε, φαντάζομαι, να ξαναπάρει ο συγκεκριμένο ακροατή που του έδωσε άλλο και θα του κάνει. Μάλλον αυτό δεν είναι ακροατή, ο άλλο είναι ακροατή. Διάολο που του έδωσε το τηλέφωνο για να βγάλει άκρη με, με τι ηλεκτρικέ συσκευέ. Τα δώρα τη κυβερνήσεως, τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, για να σώσουμε το περιβάλλον. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Αλλά τα καλαμάκια εκεί κάνουν κόλλημα. Με τα χάρτινα, με τη λάσπη αυτή που έχουμε μαζί με τον καφέ, με αυτό το δρυμή κατηγορώ, κατά τον καλαμακίων, όχι επίπεδου γονίδι, αλλά μικρότερο. Φτάσαμε στο τέλο, πιο τέλο, τέλο από μένα, γιατί ξεκινάνε οι παραγγελίε αφιερώσει, κρατάνε κανένα τέταρτο. μας πάνε στις διαφημίσεις και αμέσως μετά στο ακριβώς της ώρα στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή σε σένα και στου τρει φίλου μου Αλέξανδρου που ακούνε. Να βάλει το καλοκαίρι μου Αρέσει από το γιο τη Πάνια μαζί με δηλώσει κυβερνητικών για τουρισμό, ακρίβεια και Leave Your Mouth Greece. Οι προβλέψει για την τρέχουσα τουριστική περίοδο διαγράφονται εξαιρετικά ενθαρρυντικές. Το ελληνικό brand βρίσκεται στην κορυφαία πεντάδα παγκοσμίω. <Τοχερνή> Έχουμε τη φιλοξενία. Δεν μεταφράζεται αυτή η λέξη σε άλλη γλώσσα. Είναι συμψυχή για την καρδιά του Έλληνα. Το μου το και γαμάω. Οι τιμέ για μια ξαπλώστρα στον νησί των Άνεμων ζαλίζουν. Τα ευρώ πληρώσαμε. Πρώτη όμω, μπροστά στο κύμα, χτυπώσε το κύμα τα πόδια μας μα. Λοβιωμέθ. In Στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι δεν θα βρίσκεται ούτε σκαμπό 1.000 ευρώ το άτομο Απόσχολε Έλα Ανέλπιστο, σε πέτυχα Ανέλπιστο Αλήθεια εγώ δεν το πίστευα <laughs> Λοιπόν, έχω, ακούγοντας όρτην εκπομπή μου Ρούρθε μια πολύ ωραία παραγγελία για Παρασκευή Ωπα, ρίχτην Λοιπόν, βάλτε Για έναν Αγγελοπούλου που καίει τη φιλοθέη. Βάλε φουέγκο τη φουρέιρα έτσι να γουσάρουν να γίνει λίγο πιο pop. Βάλε επίση αυτό συνδυάσει το λίγο με βέγκο εκεί που είναι στο παπατρέχα που κόβει βεντούζε με την άλλη και πιάνει φωτιά πάνω οι σμουνιέδε κτλ. Και, και τέλειωσε ένα μπουρλότο τη Ατφόνοταρα να έρθει να δέσει. Έχει. Για στα κολομέρια Μάκια. θέ θεέ του ήλιου και τη ιδέα του φωτό έστειλε τι ακτίνε σου. Για τη να βάζω το φιλέτο και να ρίχνω να και να βάζω φωτιά. Βεβαίως καιντρέψαμε να πάρει φωτιά η κουζίνα. Το, την αφήγηση του Άδενη Γεωργιάδη που λέει: Στο πασακίγα να το έχει ολοκληρώσει. Ωραία. Ήθελα να το συνδυάσει με την παλάντα του Ασφαλίτη του Θάνο Μικρούτσικου, να βάλει κάποιε λέξει που ενδεχομένω να χρειαστεί να αλλάξει από το τραγούδι, αλλά πιο πολύ ήθελα προ το τραγούδι ο Θάνο Μικρούτσικος κάνει το εξή. Που λέει: Συνεργά, συνεργά, συνεργάτε μου, καλή. Κατάλαβε έτσι. Ναι, να το να ολοκληρώσουμε. Η σκέψη μου είναι: Με Πεντατρακόσια σήματα και 62 καμπάνε. Τριφερεί και Κάθε καμπάνα και παπά, κάθε παπά και διάκο. Στον αγώνα Ξάλι ζερβά ο βασιλιά, δεξιά ο πατριάρχη. Λόγια που αλλιώ θα χα... Τουρκέψει Στα μαγνητόφωνα σα έχουν γραφτεί. Μα πάουν τα σχηλιά και μα μαγαρίζουν. Και για ύπνο, τα όταν... μπάρτε τα ιερά. Και εσεί και αγιά σβηστείτε. Τα τραγούδια μου ξέρω τραγουδάτε. Και δάκρυσαν οι εικόνες. Ευχαριστώ. Γι αυτό. Πάλι! Συνεργατά! Συνεργατά! Συνεργάτε μου πιστοί! Σε όλους τους ολοκλητουργιάριδες που παρακολουθούν και γράφουν στο βίντεο τι λέω κάθε μέρα! Για να συγχυστούν λίγο περισσότερο! Λοιπόν, θέλω παραγγελιά για την Παρασκευή, τώρα που άκουσα για τον Αστακό, να βάλει την Πακογιάννη uh, να λέει για Αστακού, από δίπλα το Μετρετζίκη, από δίπλα το Μετρετζίκη να λέει και αυτό, και καπάκια κι εσύ, εκείνη τη συνταγή με τη Μούσου Αγριωπάπαρα. Ή τώρα είπε και το Αστακό ή είπε Αστοκό που φτουράει. Μα και αυτά, ναι, Αστοκό που φτουράει, έχει mm. πολλά πράγματα να βάλει. Αλλά μετά σε ποδέπο, κάτι πιο εκλακτικό. Να το, το κάνει ωραίο. Να ε, ε. βάλει και το δικό σου με τον Αγριωπάπαρα και τον το, το Μπούκοβο. Ο κυριάδο Μησοτάκη είναι αστακό. Θα πάρει έναν αστακό, θα τον κόψω στη μέση Και 200 γραμμάρια αγριοπάπαρα Σε περίπτωση που δείτε ότι έχει βρωμιές μέσα, αστακός τις καθαρίζεται Άλλοι τα λένε γλασέ Και σιγοβράζω χωρίς ντοματούλα, χωρίς τίποτα Σε χαμηλή φωτιά βερίκοκο, αγριοπάπαρο Αστακός Για 8 λεπτάκια, μέχρι που να γίνει ο αστακός Μούσα αγριοπάπαρα με ζωμό βερίκοκου Που φτουράει Τίποτα πιο έκλεκτο Θέλω από Magic Spell, το άνθρωπο επίθηκε τι λένε οι αγορές. Πρόγον επίθηκε. Πρόγον επίθηκε. Πρόγον επίθηκε. Θα κλείσω σε κλουβί ένα χελιδόνι θα βάλω δέντρα στο μπαλκόνι και ένα μπαλόνι να μεγαλώνει να κάνει παμ και να σκοτώνει. Είναι ώρα η πολιτική να θέσει κανόνες στις αγορές. Πρόγον Βερολίνο, Εδώ χρειάζεται το κράτο να παρέμβει ρυθμιστικά στι αγορέ. Πρόβολο, για μα τι λε. Νιώθει περήφανο ή μήπω κλέσει. Νέα Υόρκη, Σαντιάκο, Μπαγκλαντέ. Λοιπόν, την αγάπη μου και του σχεαιδισμού μου στον ακροατή που μίλησε μόλις τώρα και έλεγε ότι να πάει φραπόρ να πολεμήσει για τα Λιμάνια και κάτι τέτοιο, το θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Βάλε το φίλο ήταν καταπληκτικό και είναι μάθημα για όλους αυτό που έλεγε. Δεν πέρα καλά θα πολεμήσω εγώ για 980 δρασμέρες Είσαι και θαράλεος Θα είμαι ναι. πίσω απ' το γιο του Μητσοτάκη Πρώτη, Πίσω απ' τη γραμμή του Μητσοτάκη του γιου Θα είμαι εγώ με το τουφέκι μου mm. Παρα*** κασίσαι ρε Άστε, Ας έρθει η Κόσο να πολεμήσει για το λιμάνι της Ας έρθει η Φραπόρτα πολεμήσει για να περασπιστεί τα αεροδρόμια Και ας έρθουν οι Ιταλήνα να φυλάξουν τα ζυγαμένα τους Δεν παρα*** όλοι Πίσω απ' τη γραμμή του Μητσοτάκη θα πολεμήσω και εγώ Παντή με το γιο του Μητσοτάκη Αν πάει να ο γιος του Μητσοτάκη Όπως πολέμησε ο γιος του Στάλιν Στο ανατολικό μέτωπο θα πάρα να κι εγώ για αυτή την κολοπατρίδα Γεια σου Απόστολε. Γεια σου. Έφανος από Ζηρίχη. είναι μια παραγγελία άμα γίνεται για την Παρασκευή. Θέλω για το καλό μου, είτε από το κυλαπί, είτε το αυθεντικό και ενδιάμεσα αν γίνεται να βάζεις τις προσλήψεις μπάτσων περιπολικά, τον άδων που για γιατρούς, τον Ιδαρέ, φοιτητέ και όλα αυτά. Και μια ερώτηση να σου κάνω. Πραγματικά, όταν λες αρχι*** ή πού*** και βάζει beat Γιατί δεν βάζει μπίπια στις που λέει ο Άδωνης? Ότι κάθονται και δουλεύουν σκλάβοι πάνω τα παιδιά με, με τα πτυχιακά και δεν έχονται άλλοι και τους. Γιατί Α, αυτό είναι πολιτικά ορθό. Περνάει από το Ισούρ. Μα όλα αυτά με πως είναι στο μυαλό μου. Και ό,τι το κάνουμε για το καλό μου. Άμεση πρόσληψη 1500 νέων αστυνομικών ω το τέλο του έτους. ρωσία του Υπουργού, Κάκου, 280 νέα οχήματα και δεν ξέ, στο τέλος, στο μυαλό Αν Δεν να το χρεώνεται στην τρόικα. Αυτές ήταν αποφάσεις δικές μου. Πήρε αναποδές τροφές για το καλό μου, για το καλό μου. τα παιδιά μου και ο άντρας μου, ταράτα να τη Βάλανε κάτω και τους τρεις, τους τα χέρια και τους στο ξύλο. Και είναι στο Για το καλό μου στην ηρεμία για να βρω τον εαυτό μου θέλω να μου βάλει μια παραγγελιά την παρασεβή θα πάω στην πολυσμαία Κάτι να σπάσω δυναμία θα πάω. Στην Πολυσμανία. Χοιρινό με πατάτε στη γάστρα. Μόνο έτσι αποδίδουνε δικαιοσύνη αυτά τα βρωμόστινα. Τόβα σε μια πατρίδα με ιστορία. Πονα άστρα θα υπακούω σε άστρα. Χοιρινό με πατάτε στη γάστρα. Σαν το ζώο θα τιμωρώ με δέρματινα και ζύτα. Εμουστοσύντα μπροστά μου όλη πίτα. Έχω μπιστόλι και στόλι θα βρω γυναίκα. Ένα Πολυσμάνο μύθο σαν τον Μπέκα. Στο σώμα ασφαλεία κάποιου επισήμου. Θα κρυβεται και η ψυχοσύνθεσή μου. Τη δασκάλα που με χτυπάει δεν θα κατηγορώ. Αφού το glock μου τώρα θα συνέχεια σκληρό. Τα σοδέρα πολλοί, σπάσω την Ανία. Τα Θα πάω στην Πολυσμάνια. Ε, αυτό που έχει στον α, χατζιδάκι που τραγουδάει σου σφυρίζω αν μπορείς να το μειξάρεις και να βάλεις μπροστά τη λέξη στον σφυρίζω και κόλλα το όπου... Ονειρεύεσαι εσύ διάφορα τώρα με το χατζιδάκι, ε. Ορίστε. Λέω, σκέφτεσαι ευρωμιές, ακούς το χατζιδάκι και ανάβει. Κάνω να μην ανάψω, είναι ωραίος άντρος. Ακριβώς. Να. Ορίστε. Λοιπόν, Σε Φιλώ, πάει. Έλα, για. Yeah. Στον σφυρίζω Ααααα oh! Κι αν βγεις στον σφυρίζω oh! Και σιγομουρμουρίζω Για μια σε μικροτάκι! Παμ παμ Έλα ρε Παστόλη Έλα. Να σου πω τώρα οδηγάω Είμαι ο γιος του Σακυνθινού Αχ? Oh. Πλύνω δύο, ναι. Ε, θα ήθελα να βάλει το Κιλπατελί από το καβέλα. Έτσι με άνθρωπε Κιλπατελ Αν πεθαίνουνε πάνω στη γη, χιλιάδε άνθρωποι χωρί ψωμί, μαύρη λευκή. Η κρυφή ο γιος σου να καλά. Να φύσει όνομα. Και, παρά... και αν έχει χρόνο okay. να δω βάλει πάλι το πάριο, το συντή το του πάρριο την τελευταία που σου σούπα. Του άρεσε ο παριοδό. Όχι, του άρεσε η κυρία που ζείμεσε το πάρκο. Άρε... Είδε πολλά πράγματα, ήταν πάντα ευχάριστο Έζησε πλήρη ζωή και καλή ζωή. Έλα, ήθελα να μου βάλεις τη γιαγιά που ήταν από την κυφρησιά και δεν είχε του Πάριου. Τον συνδύει του Πάριου, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάντα κάθε μεσημέρια δεν σας ακούσω να θέλω να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 Ναι, και CD μέσα δεν είχε το κουτί. Α, εκεί φτάσαμε, είδε η κρίση. Και καλά να κλέβουν στην ταμπετσόνα. Κλέβουν στην πλατεία της Κυφισιά τα DVD του Πάρχιου. Ναι, δεν ξέρω τι κάνουν Ακούνε Πάρχιο στην Κυφισιά. Βεβαίω, γιατί να μην ακούνε Πάρχιο. Α, η κρίση. Εκεί φαίνεται η κρίση. Όλη, όλη η κρίση εκεί θα βγει. Έλα και κάνε μου γέλιο τον καθένα. Στον Σφυρίζο. Στον Κι αν αυγείς σου σφυρίζω Κι αν στον σφυρίζω Και κρυφό μουρμουρίζω Το δικό μα σκοπό Δεν ξέρω κύριε μου που βγαίνει Γιατί είναι πιο σίκ, γι' αυτό γιατί ε, Δεν ε, δεν, ε, ακούς ε, στην ναι. δεν ακούς στην κηφισιά Ναι Τι να πάριο Μπορεί να ακουστεί να περνάς από ένα σπίτι στην κηφισιά Και να ακούγεται απορώ με την καρδιά μου Ήσου για να ακούσεις βανδύ στην κηφισιά Δεν θα ακούσεις βανδύ στην κηφισιά Εγώ μαζεύω τα CD του Πάριου, του Γιάννη Πάριου Στον σφυρίζω Για να βγεις. Στον σφυρίζω Που τα βάζετε από το 70 μέχρι τότε το... Από το 70 το... δεν υπήρχε εφημερίδα με δουλεύετε Εφημερίδα Αυτό είναι λάθος της εφημερίδας, δεν είναι του περιπτερά. Μπα, που το ξέρετε ότι δεν το σουφρωσε ο περιπτεράς ο Κηφισκιότης, που δεν ακούει Πάριο. Ακού πάλι, δεν ακούει ο Κηφισκιότης. Απ' τη Ραπετσόνα θα ήταν ο περιπτεράς. γι' αυτό έκλεψε το συντήλιο. Δεν Γιατί ας στην Κυφσιά ας... δεν ας... ακούνε ας... πάρει ο Βανδί. Η... η εφημερίδα ήταν σφραγισμένη. Είναι από την Τραπετσόνα ο περιπτερά. Δεν υπάρχει άλλο να μιλήσω εκτό από εσά. Με μένα. Με Όχι. Θέλω κάποιον άλλο να. Βιβάλτι, ακούνε στην Κυφσιά. Βιβάλτι από την Ερυθρέα και πέρα. Πάρει για κανέναν λόγο. Ο περιπτερά το τσογλάρι που είναι από την Τραπεζόνα που είναι και κλέφτη. Σίγουρα έχει ανοίξει κάποια τράπεζα. Μη χειρότερα. Ε, δεν επικοινωνούμε. Πώ δεν επικοινωνούμε. αλλά θα έρθω και θα δω του Εμένα. Ναι, α, δεν σα απειλώ. Με προειδοποιείτε. Γιατί δεν μπορούμε να σε επικοινωνήσουμε. Κάτι από την εφημερίδα γίνεται. Δεν πήρασα εγώ 5 ευρώ, 4,5 ευρώ για να μου λείπει ο Πάριο. 4,25. Σα λείπει ο Πάριο. Α, δεν μου λείπει. Mm. Πού το ξέρει εσύ. Έχει βρει τη φορολογική μου δήλωση. Λείπει σε Θα... κάποιον ο Πάριο. Να είμαι η φορολογική δήλωση ο Πάριο. Θα τρελαθώ. Τόσο ψύχο ο Πάριο. Ναι, τόση ψύχωση. <laughs> Γιατί ο την εφημερίδα του Πάριου δεν έχω. Είχε τόσε ειδήσει μέσα. Δεν με Το κάτω-κάτω ο Πάριος στο σιδή του Πάριου ήταν δώρο. Εμείς τις ιδήσεις πουλάγαμε. Άσε μέρα χριστιανέ μου. Αλήθεια. Άσε με χριστιανέ μου. Λυπάμαι που σε έχουνε σε τέτοια θέση. παμ παπαμ, παμ παμ παμ παμ την παρασκευή βάλε λίγο από το Ζακυνθινό έτσι και από κάτω βάλε το επαναστατικό του Θοδωράκι και αν αναγγείλεις και το στιγουργό. Όπου να είναι θα σημαίνουν οι έτσι; Αποστολή άκουσα πως ενδιαφερόσουνα για τον Ζαγιφρινό και συγχαίρω για άλλη μια φορά. Τα περισσότερα θα χαζήσει αυτά που λέει ο φίλος μας Καλαμούτης. Είναι δυνατόν ποτέ τέτοιες υπέρογους ανθρώπους που λένε την αλήθεια είναι δυνατόν ποτέ να πω κακό για σας όταν πουλάμε συντηρείτε κάθε μεσημέρι σας παρακολουθώ. Και Το κεράτα το μυαλό μου είναι ξεφτέριο.